του Εξλήμψης, καλησπέρα σα. και να ζητήσω συγγνώμη γιατί χαθήκαμε και με το δίκιο σας θα παραπονιέστε έχουμε περίπου ένα μήνα να τα πούμε αλλά έχω καλή δικαιολογία να πω ε, καθότι όπως ε, ξέρετε με σωλάβησαν οι απόκριες και όσοι με παρακολουθείτε στα κοινωνικά δίκτυα θα το ότι φέτος ε, πώς να το πω ήμουν λίγο πιο Ενεργός από ό,τι τις άλλες χρονιές με συνέπεια να αμελήσω τόσο τα καθήκοντά μου προς το κοινό εσάς δηλαδή όσο και το διάβασμα Πραγματικά ο Φεβρουάριο πολύ αργά αναγνωστικά αλλά τι να κάνουμε χρειάζονται και η διασκέδαση των από κρεόν και πριν να συμμετέχουμε και να είμαστε μέσα σε όλα. Ελπίζω όμως ότι σύντομα θα ανακάμψουμε. Εν πάση περιπτώσει αυτό είναι το δεύτερο podcast του Xlibris που, που για δύο χρόνια σας κράτησε συντροφιά μέσα από τη συχνότητα του Music Heaven. Ε, τώρα θα βγαίνει με αυτή τη μορφή σύντομα podcast τύπου podcast μάλλον και θα λέω τα νέα μου και ευελπιστώ ότι έτσι θα κρατήσουμε μια επαφή ε, να μην ξεχάσω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους φίλους ε, από το spoileralert.gr οι οποίοι ε, φρόντισαν για την και τη δημοσίευση του προηγούμενου podcast. Ελπίζω να σας άρεσε και ευελπιστώ ότι ε, και αυτό θα αρέσει και θα συνεχίσουμε έτσι αυτή την επαφή στα παιδιά του spoiler alert, χρωστά και κάποια ε, άρθρα ε, σιγά σιγά τι να κάνουμε ε, υποχρεώσεις <laughs> όπως είπα Ευχαριστές, δεν έχω παράπονο, εν πάση περιπτώσει. Και σήμερα είχα λίγο ευκαιρία και χρόνο και λέμε για να κάνουμε μια, να σου πω, τη διάβασα και, ε, και πώς μου φάνηκαν αυτά που διάβασα. Τι σήμερα, μάλιστα, να φαντάζομαι όσοι είχατε συνθέσει στο ίντερνετ, κάπου θα πήρε το μάτι σας ότι είναι πρώτη μέρα της Άνοιξης και αυτά βέβαια πρώτη μέρα ε, αστρονομικά πούμε, με την έννοια ότι ε, σήμερα είναι η Σημερία ε, είναι κανονικά 20 σημεία βέβαια επειδή είναι το έτος δίσεκτο μία μέρα παραπάνω από άρα εκεί σήμερα, εν πάση περιπτώσει είμαστε στη μέρα της Σημερίας που θεωρείται ότι ε, η αρνή Σημερία από εδώ και πέρα ξεκινάει η Άνοιξη και ο καιρός ήδη από χθε προσπαθεί να μας πείσει ότι ήρθε η Άνοιξη θέλει λίγο για ακόμα είναι η δική μου προσωπική εκτίμηση. Εν πάση περιπτώσει, δύο βιβλιαράκια πρόλογα και διάβασα αυτό τον ε, ολοκλήρωσα σε αυτόν τον ένα μήνα που είχαμε να... Τα πούμε και γι' αυτά θα σας μιλήσω σήμερα. Δεν ξέρω βέβαια αν σας έχω πει ότι συμμετέχω και στο Readathon το Μαραθώνιο του 2016 που οργανώνει η γνωστή LVSTO δηλαδή ότι σας είναι γνωστή ομάδα ιστοσελίδα στο σελίδα βέβαια και ομάδα στο Facebook So Much Feeling, So Little Sleeping Time και ο Γνωστός, so Much Reading και μπορείτε να τους βρείτε είτε στο internet, είτε στο α, Facebook και ε, να συμμετάχετε κι εσείς, φέτος ε, μου αρέσει πολύ ο διαγωνισμός ε, ο διαγωνισμός decir, ο, ο παραθώνιος ε, γιατί δεν μένουν ξαρά ένα νούμερο αλλά υπάρχουν ενδιαφέρουσε κατηγορίες και προσπαθούμε να διαβάσουμε βιβλίο από κάθε κατηγορία ε, έχει από Βάζεις ένα στόχο από τον ταπεινό στόχο των 13 βιβλίων μέχρι το στόχο των ε, 64 Βιβιούν. Ε, εγώ επέλεξα κάπου στη μέση 26 να διαβάσω από τις κατηγορίες που μας δίνει εδώ το Reading. Challenge του Reading of 2016. Και φυσικά συμμετέχετε και μέσω του, των κοινωνικών δικτύων, πολύ δημοφιλές είναι στο facebook, αλλά και στο instagram με τις φωτογραφίες που ε, ανεβάζουμε και έχουν ε, συγκεντρωθεί αρκετές και πάρα πολύ Και να πω και από ένα μπράβο όλα τα παιδιά που συμμετέχουν και αρκετές από τις φωτογραφίες είναι ε, ευρηματικές. Πάμε όμως να ακούσουμε ένα ρίκι μουσική για σήμερα, όπως πάντα ε, κλασική μουσική έτσι, πάμε να ακούσουμε. Και φαντάζομαι οι περισσότεροι από εσάς θα αναγνωρίσατε το γνωστό κόντσερτο του Βιβάλντι τις τεσίες εποχές και φυσικά τι άλλο ακούσαμε το πρώτο μέρος από την Άνοιξη ε, Νομίζω ότι ήταν το πιο ταιριαστό και το πιο γνωστό για σήμερα βέβαια όπως έχω πει ε, και στις εκπομπές του Κλίμπρης και άλλοι έχουν γράψει για εποχές για Άνοιξη Α, Το πιο γνωστό τυχαίνει ναι, τα, τα, τα, η σύνθεση ε, του Βιβάλτι. Πάμε να πούμε όμως για το πρώτο μας βιβλίο για σήμερα. Έτσι λοιπόν, κάποια στιγμή μέσα στον... Ε, ε, ε, μάλλον στην αρχή του Μαρτίου, πριν πρώτη Φεβρουαρίου με πρώτη Μαρτίου, ε, διάβασα το δεύτερο βιβλίο από μια σειρά που έχω ξεκινήσει και τη διαβάζω τη σειρά The Malazan Book of the Fallen του Stephen Erickson Το, δεύτερο, το πρώτο βιβλίο ήταν το Gardens of the Moon και το, φαγκρίο, και το δεύτερο ήταν το Dead House Gates ε, δεν, ε, Από όσο ξέρω δεν έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά αυτά τα βιβλία Είναι και λίγο θηριάκια αυτό το δεύτερο σημείο, ήταν 600 κάτι σελίδες Τη... Βέβαια, όσο μου παρακολουθείτε στο Goodreads, έχετε ήδη διαβάσει την κριτική μου, να πω εδώ πέρα πως το βιβλίο αυτό το δεύτερο της σειράς συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο δυσκολίας, να το πω έτσι, του πρώτου. Ε, στην αρχή, στο, στα πρώτα κεφάλαια, του βιβλίου ε, αισθάνεται ο εναγνώστης, ε, λίγο χαμένος εισαγωγικά. Ε, καινούργια ονόματα, καινούργιοι χαρακτήρες, ε, που δεν είναι σίγουρος πώς και αν συνδέονται με αυτά που η βίβαση ε, ε, δεν είναι και τόσο σίγουρος για τα γεγονότα που έχουμε ολοβεί αυτό το προηγούμενο βιβλίο. Και γενικά είναι αυτό που λέγαμε έχει μια δύσκολη καμπυλή εκμάθηση. Βέβαια προς το τέλος από το δεύτερο μισό του βιβλίου και μετά που η είναι είναι αποκταπικές α, διαστάσεις και πραγματικά θα μπορούσε κανείς να βγάλει ένα εξαιρετικό βιβλίο ε, με το μισό <χω> να το πω έτσι βιβλίο. Ε, βέβαια θα επιμείνω στη σειρα ίσως αργά-αργά ε, γιατί βλέπω τις α, δυνατότητες που έχει ε, προκρινάει ένα πολύ πλούσιο κόσμο γίνονται πάρα πολλά πράγματα ένα κόσμο φυσικά φαντασίας ένα κόσμο που ε, ακόμα και με μαγεία με έντονη μαγία, ένα κόσμο ακόμα που ε, πώς να το πω, και οι θεοί του ε, ανακατεύονται πολύ ενεργά σε αυτόν. Ε, δεν ξέρω, βέβαια, ναι, Σε κάποιου φίλου που αρέσει η φαντασία, ναι, του αρέσει τόσο πολύ να κατέβονται. Είναι τόσο μεγάλο ο ανθρωπομορφισμό, όπω μα έλεγαν και οι φιλόλογοι των Θεών. Επομένω, να είστε προειδοποιημένοι σε αυτή τη σειρά. Όπω φίλοι, ακούτε, είναι έντονο αυτό. Οι Θεοί, εισαγωγικά, είναι πανίσχυροι, είναι. Ε, οτιδήποτε αλλά δεν πάβουν να είναι όντα με αδυναμίες και πολλα χαρακτηριστικά. Βέβαια, ε, να πω λίγο την ιστορία αυτού του κόσμου. Ο κόσμο έχει φτιαχτεί σαν κόσμος για παιχνίδια ρόλων. Και με χαρά ανακάλυψα ότι και ε, οι φίλοι μας, η φίλη μα η Αλίκη, από το Ναλίκο στη χώρα των βιβλίων, ε, ασχολείται αυτή με παιχνίδια ρόλων. Πρόσφατα το ανακάλυψε, επομένω ε, θα καταλάβει τι... Τι είναι αφορά αυτή. Λοιπόν, ήταν φτιάγοντος ε, για παιχνίδια ρόλων και στη συνέχεια γράφτηκε αν τα βιβλία πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Και ε, δεν μπορεί κανείς να παρασταθμάσει τη δουλειά που έκανε αυτοί οι άνθρωποι. Κυρίως, Στύβερ Νέριξον, μαζί με έναν φίλο του. Ε, Στύβερ Νέριξον γράφει τη σειρά. Ο Ωρας Φίλος ε, γράφει κάποια άλλη σειρά, περίπου στον ίδιο κόσμο. Ε, έτσι, λοιπόν, ε, πλούσιος κόσμος, ε, με διάφορες... Ε, με φιλές, α, πεπιθήσεις, α, α, τρόπος, έτσι διάφορες φιλές, πλούσια ιστορία και προϊστορία, ε, μαγεία, θεϊκά όντα, πάρα πολλά γίνονται σε αυτόν τον κόσμο. Όμως, ε, βλέπει κανείς όσοι έχουν ασχοληθεί με τα παιχνίδια ρόλων, βλέπουν αυτή τη χαρακτηριστική ματιά, να το πω που συνήθως έχουμε στα παιχνίδια ρόλων και η οποία α, στην ουσία επέκταση εκεί πέρα ανακαλύπτουν ε, τον κόσμο. Οι απαιτήσεις του αναγνωστικού κοινού είναι λίγο διαφορετικέ, Βέβαια ο αναγνώστης δεν πάει ψάχνοντας τον κόσμο για να καταλάβει σιγά σιγά τι ε, γίνεται. Το αναγνωστικό κοινό θέλει να ε, του δίνεται πληροφορία εγκαίρως στον κόσμο και όχι να ε, ψάχνει να δει τι γίνεται. Ε, είναι γραμμένο από τη σκοπιά, το παιχνίδι γυρώνουμε περισσότερο παρά του λογοτεχνικού κειμένου Τουλάχιστον αυτά τα δύο πρώτα δύο που έχουν διαβάσει ο λένε της σειρά με τον καιροβελτιώνεται ε, Θα δείξει, δεν ξέρω πότε θα πιάσω το τρίτο αλλά θα δούμε οπότε και κατά πόσον θα βελτιωθεί αυτό. Πάντως, ναι, έχει πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία. Όπως είπα, είναι, και για το πρώτο βιβλίο, είναι μια σειρά για βετεράνους του, της φαντασίας. Αν θέλετε να γνωρίσετε τον υπέροχο κόσμο του φανταστικού, της επικής φαντασίας, τη ηρωικής φαντασίας, έτσι. Ε, δεν είναι η σωστή σειρά για να αρχίσετε, έτσι, καμία, καμία ε, περίπτωση. Αρχίστε με κάτι πιο κλασικό, πιο προσιτό να το πω έτσι χωρίς να θέλω να υποβαθμίσω ότι νοή μας είναι κανός αλλά α, ακούστε και να α πούμε με του ράνα ε, του <coughs> αυτές οι κατηγορίες αναγνωσμάτων ε, Αυτά λοιπόν είχα να σας πω για το The House Gates, το δεύτερο βιβλίο της σειράς uh, The Malazan Book of the Fallen του Steven Ερικσον Μπορείτε να δείτε και την κριτική μου στο Goodreads Παναλαμβούσουμε το δεύτερο κομμάτι μας για σήμερα Και ακούσαμε το δεύτερο μέρος από την Άνοιξη τη από τη κονσέρτο του Αντώνιου Βιβάλντι «Λεκόντρος του οι Τέσσερις εποχές». Είπαμε πρώτη μέρα της Άνοιξης, επομένως σήμερα θα ε, ασχοληθούμε ε, σύνομαι, σήμερα θα ακούσουμε αυτό το, ε, το έργο του Βιβάλντι. Ε, επομένως ε, είμαστε πάρα πολύ ε, Στο κλίμα, να το πω έτσι, του Σαββατοκύριακου που μα έκανε τόσο ρε καιρό. Πάμε να σα πω για το δεύτερο βιβλίο που κατάφερα και ολοκλήρωσα στι αποκρίε. Πρόκειται για ένα πολύ γνωστό ελληνικό βιβλίο αυτή τη φορά, το Μικρά Αγγλία τη Ιωάννη Κριστιανή. Ένα βιβλίο το οποίο ε, ήταν. Ε, Είχα μεγάλη επιτυχία πήρε και το και κρατικό βραβείο μυθιστονήματος το 1998. Μη ρωτάτε, τώρα ξεωθήκα να το διαβάσω, πριν από λίγο καιρό το είχα προμηθευτεί. Και ε, φυσικά έγινε και ταινία και πιστό στις πεπιθήσεις μου, δεν, δεν είδα την ταινία. Ε, γιατί ε, σε όλα αυτά που πρώτα θέλω να διαβάζω το βιβλίο, και μετά να βλέπω την ταινία βέβαια εντάξει και φορές μου ξεφύγει την ταινία και μετά έχω μάθει για το αντίστοιχο βιβλίο τι να κάνουμε αλλά ε, γενικά δεν ε, δε θέλω να βλέπω την ταινία πρώτα όπως και να το κάνουμε δεν πειράζει και ε, την Ιωάννη την είχα γνωρίσει και παλαιότερα μέσω του άλλου της λιού κουστούμι στο χώμα το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ φιλομολογίες και αυτό και, μου άρεσε πολύ και αυτό, η μικρά αγγλία. Αν πεις ποιο, δεν σου άρεσε περισσότερο, το κουστούμις εγώ μου άρεσε περισσότερο, αλλά όχι ότι η μικρά αγγλία είναι κακό, είναι πολύ όμορφο ε, βιβλίο, εύκολο διάδαστο, έτσι, είναι γραφει όμορφα οι χριστιανοί, στοιτή γραφή δεν κουράζει τον αναγνώστη, ε, δεν, ε, να το παρατραβάει με, με του εσωτερικού μου των νερών, είναι αρκετά ουσιαστική στη της. και αυτό μου αρέσει. ένα βιβλίο για του ναυτικού, αν και έχουν κεντρική θέση, θα έλεγα ότι είναι περισσότερο για αυτού που μένουν πίσω, για τι οικογένειε των ναυτικών και κυρίω για τι γυναίκε των ναυτικών, οι οποίε μένουν πίσω στην άνδρο, το μεγάλο μεγάλο, μικρό το δέ μας το μέγεθος, αλλά μεγάλη λαυτική παράδοση η διαδραματίζεται το βιβλίο επικεντρώνεται σε μια οικογένεια δύο δερφές κεντρικέ ηρωίδες δύο και οι ερωτέ τους και πολλά άλλα στοιχεία της καθημερινότητα να μην αδικήσει το βιβλίο έχει πάρα πολλά στοιχεία και ηθογραφικά αρκετά λίγα ιστορικά, εντάξει δεν αγωνίζει την ιστορία αλλά ε, δεν σε διδάσκει και η ιστορία κυρίως. Ε, το βλέπουμε από το βλέπουμε από τη σκοπιά γεωγραφικά. ναι, λαφρά όμως, όχι μην φανταστείτε ότι ε, θα ο τη τι θα είναι τελικά. Είναι ανθρώπινη ιστορία. Είπαμε στο επίκεντρο: οι δύο και οι ερωτέ του. δεν ξέρω πόσα πρέπει να σου πω, γιατί δεν μου αρέσει να αποκαλύπτω από την ε, πλοκή. Ε, το θέμα είναι ότι ε, στην ε, η πλοκή ε, δεν έχει είναι πολύ πλοκέ σχέσει ε, η πλοκή δεν έχει ιδιαίτερο δεν είναι κουραστική, δεν έχει, έχει βάθο να το πω έτσι. Οι ε, συγκλονιστικέ ε, ανατροπέ έχει. Δεν η πλοκή θα ήταν χωρί ανατροπέ, έχει κάποια πράγματα, αλλά ε, εκείνο που ε, ε, εντυπωσιάζει, εκείνο που το Τερβήκη στον αναγνώστη, ε, είναι το, η βαθιά ανθρώπινη, ε, θα έλεγα, θεωρήση των πραγμάτων και εξιστώρηση των ε, γεγονότων. Ναι, κάτι πριν να πούμε για το ε, είναι αυτό, ότι είναι βαθιά ανθρώπινο. να ε, χωρίς να θέλω να α, πω, να πω κάτι, να, να μειώσουν το λίο ή τιδήποτε, πιστεύω ότι ή οτιδήποτε πιστεύω ότι οι αναγνώσει, οι φιλε αναγνώριε θα το ευχαριστηθούν περισσότερο και με την έννοια ότι α, περιγράφει είναι ναι, περιγράφει το κάποια πράγματα ότι η γυναική περισσότερο θα έλεγα σκοπιά και, και στο συναισθηματικό κομμάτι είναι η γυναίκα στο επικεντριβούμενος. Πιο, πιο εύκολα θα ταυτιστούν με τις α, ηρωίδες του βιβλίου και λιγότερο με τους ηρωές λογικό. Έτσι. πάντως ε, ναι α, αν πρέπει να πω κάτι είναι ότι είναι ανθρώπινη, βαθιά ανθρώπινη χαρακτήρα με τα ελαττώματά τους με τα προτερήματά τους και ε, τα σταθώ ότι είναι ένα από τα ε, ω, ωραίότερα ε, κλεισίματα ε, σαν κλείσιμο του βιβλίου είναι από αυτά που πραγματικά που μου αρέσουν κλείνει ε, με ένα συγκινητικό και όμορφο τρόπο το οποίο νιώθεις ότι πραγματικά έρχεται και κλείνει ε, όμορφα ε, το βιβλίο και δεν το κλείνει άτσαλα, είναι παράπονο που έχω αρκετές φορές και θα, έχετε, θα είχατε ακούσει και στις ακόμαστες του κλείπης είναι ότι το βιβλίο το κλείνει κάπως άτσαλα, ε, να το πω. Και ε, φυσικά, ε, μπορείτε αυτά να τα διαβάστε και στην κρίτικη που έχω κάνει στο Goodreads όσο μου παρακολουθείτε στα μέσα δεκτύωσης σίγουρα θα το έχετε δει. Και Μπορώ να πω τώρα κάποια στιγμή θα δω και την ε, ταινία όπως ε, άλλωστε με πρέτρεψε και η φίλη μας Ιω από το Στυλλο Ριουργκός η καταγωγή της είναι από την Άνδρο και ε, ε, έτσι συγγνωμένο τον το ο Ωνέρα αλλά εντάξει γιατί όχι τα ωραία πρέπει να τα, να τα λέμε και ναι, δεν ξέρω πώς ακολουθείτε και αυτό το φιλικό μας blog το Stiller Ghost ε, ρίξτε μια ματιά, οι κοπέλες εκεί πέρα έχουν πάρα πολύ ωραία πράγματα και όχι μόνο αυτές, και άλλες πρέπει να κάνω και κάποιο άλλο podcast με τα, με τα blog που κατά καιρούς βρίσκω, παρακολουθώ και να σας τα συστήσω και εσάς όπως είχα κάνει και παλιότερα με τις εκπομπές. Αυτά είχα να πω για σήμερα, δεν θα σας κουράσω άλλο, ε, να συνεχίσουμε ε, τις αναγνώσεις μας, να ελπίσουμε ότι η άνοιξη θα έρθει για τα καλά αυτή τη φορά και ε, ελπιστώ να τα πούμε σύντομα και όχι σε τόσο μεγάλο διάστημα. Και φυσικά θα κλείσουμε με το τελευταίο, με το τρίτο και τελευταίο κομμάτι από την άνοιξη, από τις τέσσερις εποχές του Αντώνιο Βιβάλντι. Να είστε καλά. Thank you.